Είναι είναι Ο στόχος μας είναι να είναι ανοιχτοί οι και θα παραμείνουν ανοιχτοί. Ο στόχος είναι να είναι ανοιχτή και θα παραμείνουν ανοιχτή. Το βραδάκι στην πολιτική προστασία έγινε μια σύσκεψη του επιτελικού κράτους, του κρατικού μηχανισμού, με τους εκπροσώπους του, άριστη όλη, χαρδαλιάς, Λυπή συγγενή και Χρυσοχοίδη. Εξερχόμενο ο Χρυσοχοίδη είπε αυτό που μόλι ακούσαμε. Ότι στόχο είναι οι δρόμοι να είναι ανοιχτή Δεν πέρασαν 12 ώρε. Πέντε πόντι χιόνι στην εθνική και κλείσαν οι δρόμοι. Αυτό που γίνεται κάθε φορά και είναι το στοίχημα κάθε κυβέρνηση. Και μόνο από αυτό μπορεί κανεί να βγάλει συμπέρασμα για τη σοβαρότητα κάθε κυβέρνηση. Γιατί κάθε κυβέρνηση λέει θα είναι ανοιχτοί η δρόμη. Και κλείνουν οι δρόμοι. Όχι με κανένα χιόνι ένα μέτρο, όπως στη Βόρεια Ελλάδα ή δεν ξέρω εγώ που, Θεσσαλία κτλ. Εδώ, 10 πόντους, πόσο να είχε πάνω στην Κηφισιά, γιατί στην Καλυφτάκη έκλεισε όλο αυτό. Σήμερα το πρωί λοιπόν ο υπουργό, ο ίδιος, που έλεγε χτες το απογευματάκι θα είναι οι δρόμοι ανοιχτοί, ήταν στο ραδιόφωνο του Sky και τον ρωτάει ο Άρης Πορτοσάλτε. Γιατί έκλεισε η Εθνική Οδός. Η Εθνική Οδός έκλεισε με δική μας απόφαση, με δική μου απόφαση συγκεκριμένα, ως αρμόδιος υπουργός, διότι η Χιονόπτωση είναι πάρα πολύ σφοδρή. Τα μηχανήματα είναι εκεί και καθαρίζουν, αλλά ξέρετε, όλα τα μηχανήματα έχουν μια δυνατότητα. Από ένα σημείο και μετά, εάν αφήσουμε να μπαίνουν πολίτες αυτοκίνητα μέσα στον δρόμο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν και τότε θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι εάν κλείσει ο δρόμο για λίγε ώρες. Ο στόχος μας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και θα παραμείνουν ανοιχτοί Έκλεισε με δική μας απόφαση, με δική μου απόφαση συγκεκριμένα Και θα παραμείνουν ανοιχτοί Λοιπόν δεν έγινε κάτι αν κλείσει ο δρόμος για λίγες ώρες Τι σιγά <υποτασχεύει> Οι δρόμοι είναι για να κλείνουν. Γι' αυτό του έχουμε του δρόμου, για να ανοιχτό που είναι τι κατάφεραν. Να πάνε κάποιοι στη δουλειά του. Σιγά το θέμα τώρα δεν χρειάζονται όλα αυτά. Έχουμε πέντε πόντους χιόνι. Ε, εφάρμοσαν την τηλεργασία από πέρυσι και λέγανε δουλέψτε από το σπίτι. Έπεσε το διαδίκτυο κάποιε στιγμέ και λέγανε μην το πολυχρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, γιατί ταυτόχρονα ήταν και τα παιδιά, οι μαθητέ. Έχουμε δηλαδή το διαδίκτυο, αλλά δεν πρέπει να το υπερφορτώνουμε διότι πέφτει. Έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα, την ενέργεια που θα ακούσουμε στην πορεία. Αλλά όμω, όταν έχουμε καύσωνα ή χιόνι, έχουμε διακοπέ. Δεν γίνεται να χρησιμοποιούμε και γίνονται και συστάσει. Προσέξτε, μην ανάβετε ταυτόχρονα φούρνο, θερμοσύφωνα, μην μαγειρεύετε, μην σιδερώνετε, μην κάνετε διάφορα. Έχουμε το εθνικό δίκτυο, το οποίο ανήκει και σε ιδιώτε. 5-10 πόντι χιόνι κλείνει αμέσω το εθνικό δίκτυο. Με τα διώδια δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται, γιατί. Είναι οι ιερέ Αγιελάδε τα διόδια σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε τι ποράδε πάνω χωρί ρεύμα από χτε, η Σκόπελος. Έχουμε κομμάτια σχεδόν όλη η έβγαια χωρίς ρεύμα. Έχουμε επεκταθεί όμω στο Ιόνιο, επεκτάθηκε η Ελλάδα και μεγάλωσε η Ελλάδα με δόξα και τιμή πριν 10-15 μέρε στη Βουλή. Όλα αυτά είναι άκρο ελληνικά και άκρο ελληνοφρενικά. Ισχύουν με όλε τι κυβερνήσει, είναι η αλήθεια. Αλλά ετούτη εδώ υποτίθεται είναι οι Αλλά. Να δηλώνει ο ίδιο υπουργό το απόγευμα τη προηγουμένη θα είναι ανοιχτή η δρόμη, το πρωί τη επομένη. Εγώ έκλεισα το δρόμο, δεν μα έχει ξανατύχει, βέβαια, είναι ο Χρυσοχοίδη, ο Άριστο των Αρίστων Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Χάζευα το πρωί, όχι το χιόνι. Έβλεπα τηλεόραση και είναι ο Πατούλη σε ένα κανάλι, στο Sky και λέει ότι όλα έχει κλείσει. νέα η εθνική, αλλά η εθνική δεν ανοίξει την περιφέρεια, και αυτό καμάρωνε γι' αυτό. Αλλά οι δρόμοι όλη τη περιφέρεια, όπω θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Πατούλη, δούλευαν ρολόι. Θα πρέπει να δοθεί προ κάθε κατεύθυνση να μην πηγαίνουν από το ύψο και μετά ε, του, ε, του Αγίου Στεφάνου. Κανεί προ Εθνική Οδό θα ταλαιπωρηθεί, είναι κλειστά, δεν θα μπορέσει να πάει. Mm -hmm. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε εμεί, σαν περιφέρεια. Είμαστε <coughs> καθαροί τα στου δικού μα άξονε. Όπου χρειαστεί βοήθεια, θα μα το πει η Γενική Γραμματεία και θα κάνουμε τα ανάλογα. Όπω ακούσατε, Καμάρνο Πατούλης ότι εδώ οι άξονε τη περιφέρεια λειτουργούν μια χαρά. σε ένα ζάπινγκ, πέφτος στο όπεν, που είναι ο ρεπόρτες στην Κηφισίας. Στην Κηφισίας, στο Ρίαλ μπροστά, στα στο, στο Ανάβριτα, στο Άλσο Συγκρού. Όχι ψηλά, ούτε καν Κηφισιά, μαρούσι, λίγο πιο πάνω από τον ΟΤΕ. Ήταν λοιπόν εκεί και να ακούσουμε πώς ο ρεπόρτες πιστοποιεί ότι το κράτος του Πατούλη εδώ εν προκειμένου της λειτουργεί άψογα. Με να με τώρα, που είσαι ακριβώ στο ρεύμα ανώδου τη Κυφυσία είμαι στο Άλσο Συγκρού, στη Λεωφόρο Κυφυσία, στο Άλσο Συγκρού, στο Μαρούσι. Δεν μπορεί ε, να πω Στον δρόμο πηγαίνει. που οδηγεί προ το, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει περάσει κάποιο εκιονιστικό. Είτε... Βρισκόμαστε εδώ μισή ώρα τουλάχιστον και δεν έχει περάσει Πάνε, σε έναν από του κεντρικότερου δρόμου τη Αττική ένα εκιονιστικό. Ούτε εκχιονιστικό. Είχαν μείνει στην άκρη κάποια αυτοκίνητα, βάζανε αλυσίδε, ένα άλλο ήταν κρατούσε τι αλυσίδε, το γνωστό, και τι κοίταγε. Νόμιζε ότι κοιτώντα θα μπουν μόνε του, δεν είχε δοκιμάσει ποτέ ο άνθρωπο να βάλει, αλλά είχε όμω αλυσίδε στο Πορπαγκάζα, αλλά δεν ήξερε πώ να τι βάλει. Τον βοήθησε ο ρεπόρτερ. Αυτά τα ωραία τα ελληνικά που συμβαίνουν μόνο σε αυτόν τον τόπο, με πέντε πόντου χιόνι. Ειδικά στην Κυυυυυυψία, τόσο να ήταν, βγήκε λίγο. Αυτό ο αχνό ήλιο κάποια στιγμή εξαφανίστηκε. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται, αλλά δεν είναι και χιονόπτωση, τρελή. Όλο αυτό που γίνεται είναι μια δροσιστική ενέργεια. Μιλάμε τώρα με όρου ενέργεια. Αυτέ οι συζητήσει με την ενέργεια είναι πάντα ωραίε. Τι κάνει πολλή κόσμο, τα αποδίδει όλα στην ενέργεια. Ενέργεια είναι το πώ κοιτάει κάποιο. Ενέργεια είναι το τι λέει, πώ εμελετάει. Το μάτιασμα είναι ενέργεια. Η πίστη είναι ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν ο μόρφου, ο αγαπημένο Μητροπολίτη. όλων των Κυπρίων, όλων των Ελλήνων, όλων των Ορθοδόξων μη πόλη του πλανήτη μίλησε για την δροσιστική ενέργεια ποια είναι η δροσιστική ενέργεια, αυτό που νιώθουμε τώρα είναι η δροσιστική ενέργεια σε αντίθεση με άλλες ενέργειες όπως θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί Δεν έλεγαν όλοι οι παλαιοί όποια δουλειά και να έκανα προηγουμένως επικαλούντον τη δύναμη του Θεού τη χάρη κάποιου Αγίου στην ουσία αυτό που παρακαλούσαν να τους δοθεί ήταν η αγιότητα η ενέργεια δηλαδή της αγιότητας όπως ο ηλεκτρικός πολυέλαιος για να ανάψει θέλει ηλεκτρική ενέργεια το νερό για να σε δροσίσει πρέπει να βγει δροσιστική ενέργεια διαφορετικά αν είναι ζέουσα η ενέργειά του δεν μπορεί να το πείς θα σε κάψει έχει καυστική ενέργεια Αλλάζει η ενέργεια δηλαδή! Εδώ ήταν ένα πολύ σύντομο μάθημα επιστημών. Πάντα στο πούμε επιστημών έχουμε την ενέργεια τη αγιότητας, μία ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια, ένα όφελο στόχο μα, αρκεί να μην ανάβουμε όλοι μαζί φούρνου, θερμοσύφωνε και σίδερα ατμοσίδερα. Η υδροσυστική ενέργεια, την οποία τη βιώνουμε τώρα, προέρχεται από το νερό. Ο πάγο το χιώνει τι είναι. Και η καυστική ενέργεια, αν είναι ζεστό το νερό. Τέσσερι ενέργειε λοιπόν έχουμε. Το εξακούσαμε από τον πρίτανη της Μητροπόλεως μόρφου κάτω εκεί στην Κύπρο ο οποίος πρέπει να έχει μια άλλη ενέργεια, αυτό που πίνει, δεν ξέρουμε τι πίνει και το πίνουν και από κάτω γιατί υπάρχει κόσμος που τον ακούει ακούει όλες αυτές τις αρλούμπες που λέει ο Μητροπολίτης κάθεται, πιστεύει, ακούει όλα αυτά που λέει, φεύγει μετά πάει σπίτι και λέει έχουμε την καυστική ενέργεια, την καυστική ενέργεια, την ηλεκτρική, ο πολυέλαιος και την ενέργεια της αγιότητας. Δεν είπε μόνο αυτά όμως για να καταλάβετε ότι κάτι πίνει όντω, Μίλησε για την Πανούκλα, ασθένεια του παρελθόντο, την οποία στην Κύπρο και μόνο στην Κύπρο την είχαν καταπολεμήσει οι αδερφοί μας Κύπροι, αλλά με ποιο τρόπο. Υπάρχει μια παράδοση ότι η Πανούκλα, ο τότε κορονοϊός ήταν η Πανούκλα. Εξεκίνησε σε όλη την Κύπρο και το θανατικό λέγε απλονόταν από χωριό σε χωριό. Και όταν, λέει, κάμαν οι παλιοί, δαινιώτες, παρακλήσεις εις τον Άγιο Χαραλαμπον ακούαν, λέει, την Πανούκλα να κλαίει, ακούαν, λέει, την Πανούκλα να κλαίει και να μην μπορεί να ανέβει από τα χαμηλά μέρη της Κερίνιας προ τα δω τα πιο ψηλά μέρη Ρένια και Ακακίου μέχρι, λέει, που εψώφισεν την Πανούκλα. Και έτσι, λέει, το χωριό μα, δεν εκόλμπησε από αυτήν την αρρώστια. Και σήμερα έχουμε την Νέα Τάξη Πραγμάτων, η οποία τι θέλει. Τι να θέλει, η Νέα Τάξη Πραγμάτων να απολαμβάνει, Να ακούει το Μητροπολίτη μόρφω. Ακούσαμε εδώ. Ότι πώ οι Κύπροι έκαναν τι δεήσει και τι παρακλήσει και η Πανούκλα έκλαιγε. Άκουγαν οι Κύπροι, εδώ δεν είναι το θέμα τη απαθή, Πανούκλα που τη χάσαμε όπω ακούσατε, πάει και αυτή, αλλά είναι οι Κύπροι ότι άκουγαν να κλαίει η Πανούκλα. Άρα το θέμα είναι σε αυτόν που ακούει. Όχι καμπάνε, μπορεί να ακούγονται και καμπάνε. Έτσι λοιπόν η Πανούκλα έκλαιγε και μέχρι να ψοφήσει δεν μπορούσε να ανέβει από τα παιδινά τη Κερίνια προ τα πάνω, προ τα βουνά. Δεν άντεχε. Τη βλέπανε. Βλέπανε την πανούκλα, δηλαδή, οι Κύπροι. Σύμφωνα με τη διοίκηση, την οποία τη θεωρεί σοβαρή, για να τη μεταδώσει προ το πίμνιο, κανονικό πίμνιο, ο συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Αυτά τα πολύ ωραία από την Κύπρο. Με στην ευτυχία είναι οι άνθρωποι εκεί και δεν έχουν βρει ακόμη και του υδρογονάνθρακε ή υδατάνθρακε που έλεγε ο Καμένο. Εδώ έχουμε το Πασόκ, το κίνημα αλλαγή. Ναι, υπάρχει το Πασόκ, υπάρχει το κίνημα αλλαγή. Έχει και εκλογική διαδικασία. Πάνε να βγάλουν τη φόφη από τη μέση. Δεν ξέρω αυτό αν είναι σωστό, γιατί η φόφη με την παρουσία τη έχει δώσει ε, ένα, ένα άλλο αέρα στο κίνημα αλλαγή και είναι ένα κεφάλαιο εθνικό. Κάθε πρόεδρο του Πασόκ είναι ένα κεφάλαιο εθνικό, το ξέρουμε από πολύ παλιά. Έρχεται όμω τώρα ω διεκδικητή τη Προεδρία ο Ανδρέας Λοβέρδο και μιλάει για το Σαλαμάκι. Τώρα είμαστε ένα πολιτικό μεζέ στι ωρέξει του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Εμεί. Πρέπει να καταστούμε δύναμη εξουσία. Αφήστε με να το ξαναπώ. Δύναμη εξουσία. Αυτό είναι ο στόχο. Η ταυτότητα, η προσωπική δική μου, είναι πασό, γιατί ανήκω στο ποσό. Το κίνημα Αλλαγή θα παραμείνει, γιατί το κίνημα Αλλαγή έχει και στελέχη που δεν έχουν πολλέ ψήφου, αλλά δίνουν προστιθέμενη αξία στον χώρο. Εγώ έχω ταυτότητα πασοτική και ο στόχο είναι το κόμμα αυτό να γίνει δύναμη εξουσία. Δεν είμαι μάγος, αλλά στι επόμενε εκλογέ. Ο στόχος είναι να είμαστε δύναμη εξουσίας Τώρα είμαστε ένας πολιτικός μεζές Κόκκινο! Ορίστε κύριε. Για δε στο ψυγείο παιδάκι, μην χτυπήσει καθόλου σε Μεζέ λοιπόν είναι το Πασόκ και προσπαθούσαμε να βρούμε μια λέξη για να χαρακτηρίσουμε το σύγχρονο Πασόκ, το σημερινό Πασόκ και η λέξη Μεζέ δεν μπέρναγε από τα μυαλά μα. Έρχεται ο υποψήφιο πρόεδρό του και λέει ότι είναι ένα Μεζέ λοιπόν το Πασόκ. Καλοφάγοτο για όσου έχουν τέτοια κέφια και είναι τόσο μερακλείδε. Πρέπει να ψηφιστεί ο Ανδρέας Λοβέρτο. Εδώ θα συμφωνήσουν και οι φίλοι ακροατέ Ιριζέη για τον εξή λόγο. Πόσο ιστορίε το κέντρο Μητσοδάκη. Ναι. Το έχω ζήσει στην περιφερειά μου και το ζούμε στην Αττική. Mm -hmm. Σύμφωνα με μια έρευνα αυτή στις εβδομάδες mm -hmm. στην Αττική είναι το κακό μας ω Πασό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει ότι χάνουμε ψυχοφόρους τώρα που δεν πηγαίνουν στον Τσίπρα, πάνε στο Κυριάκο. Άρα υπάρχει επέκταση του Κυριάκου στο κέντρο, κάτι στο οποίο θα βάλω τέλος. Αν οι πολίτες με εκλέξουν αρχηγό, εγώ μπορώ να το κάνω Μπορώ να εκτοπίσω το μιτσοτάκι από τον κέντρο. Μπράβο. Εγώ μπορώ να το κάνω. Μπορώ να εκτοπίσω το μιτσοτάκι από τον κέντρο. Πιστεύω ότι μπορώ καλύτερα από όλου. Μπορώ λοιπόν εγώ με τη φωνή τη λογική να συμβάλλω κέρια όμω. Ωστε όλοι μαζί ω χώρος να επανακαταλάβουμε το χώρο του κέντρου που μας τον παίρνει ο Μητσοτάκης σήμερα. Το κέντρο στην Ελλάδα είναι όπως τα αλαντικά τυριά στα σούπερ μάρκετ. Παίρνουν όλοι σειρά για να τα αξιοποιήσουν, να, κατανα... να τα καταναλώσουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το κέντρο, το περίφημο κέντρο, είναι αυτή η κρίσιμη μάζα των συνετών συμπολιτών μας. Νοικοκυρέοι όλοι, ό,τι καλύτερο δηλαδή, όχι πολιτικός όρος και αυτόν τον διεκδικούν όλοι για να κυβερνήσουν να καταλάβουν την εξουσία πρέπει να διεκδικήσουν να πάρουν να αποκτήσουν να κατακτήσουν το κέντρο και έτσι έχουμε όλα αυτά που έχουμε επειδή ακριβώς λιένουν απόψεις γιατί το κέντρο δεν θέλει γωνίε. δεν θέλει τίποτα ουσιαστικά το κέντρο, μια χλαπάτσα είναι ένα χυλός απίθμενος και αυτό προσπαθούν όλοι να το ε, αγαπήσουν, να το κολακέψουν και να το. κατακτήσουν κεντρώοι και, και μη κεντρώοι. Είμαστε όλοι στο 2021, τελειώνει και ο δεύτερος μήνας και ακούμε τώρα τον κύριο Σταϊκούρα να μας λέει τα καλά του 2021. Κοιτάξτε να δείτε, ε, οι επιλογές που έχουν γίνει οι ορθές επιλογές στο υγειονομικό πεδίο περιορίζουν τη λειτουργία της οικονομίας και την περιορίζουν για σημαντικό χρονικό διάστημα μέσα στο 2021. Άρα σε τίτλους είναι προφανές ότι αυτό σημαίνει ότι το έλλειμμα Το 2021 σε σχέση με το βασικό σενάριο του προϋπολογισμού θα είναι λίγο μεγαλύτερο Το, το χρέος θα είναι υψηλότερο Το, το χρέος θα είναι υψηλότερο <Το> Και οι ρυθμί οικονομικής μεγέθυνσης δεν θα είναι του βασικού σενάριου του προϋπολογισμού Σχολίδια, χεις, την Το χρέο θα είναι υψηλότερο wow. Έτσι λοιπόν Πάνω που τα είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά Βγάλαμε και την αριστερά Μας έβγαλα από τα μνημόνια Χωρίς να βγαίνουμε από τα μνημόνια Απλά έλειξε Ε, τέλειωσε πετάξαμε το γιαούρτι γιατί έφτασε η μερομηνία λήξεως. όλα τα υπόλοιπα μείνανε η διατάξη των μνημονίων του πρώτου του 2 του τρίτου αφού τα περάσαμε λοιπόν όλα αυτά με τις πρώτες κυβερνήσεις, τις δεύτερες τις τρίτες ήρθε η ανάπτυξη με Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν θα βάζανε φόρους ήρθε η πανδημία ναι η οποία πανδημία έχει φέρει και φέρνει αυτά που φέρνει και έρχονται τώρα σιγά σιγά όπως ακούσαμε εδώ τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι το 2021 τα πράγματα δεν θα είναι έτσι όπως τα είχαμε πει ακριβώς γιατί κρατάει η πανδημία και δεν λέει μόνο αυτό γιατί υπάρχει θεωρητικός ένα κράτο που θα σταθεί δίπλα σε όσους έχουν χτυπηθεί από την πανδημία αλλά μπαίνει το περίφημο όλα. Τα ταμεία της χώρας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο Άρα θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομία και την κοινωνία για όσο χρειαστεί. Και προφανώς ιδιαίτερα τα βάλω τα νοικοκυριά. Άρα θέλω να σας πω ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τις δυνατότητες που έχουμε. Δυστυχώς, δυο. λόγω της εξέλιξης της κατάστασης, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ζημιέ το σύνολο των ζημιών για κάποιες κατηγορίες πατριοτών. Δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ζημιές αμα, αμα, αμα, αμα, αμα, αμα, αμα. Τέταρτο μημόνιο χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση το τέρτο μνημόνιο θα επικρέμετος απειλή. Όσο κι αν αυτό σε κάποιους δεν αρέσει, αυτή είναι η αποστολή μας και θα την υπηρετήσουμε με συνέπεια. Άντε, καλό το και αυτό και ο Μεζές και αυτό. Καλά πάμε, νομίζω έχουν στρωθεί οι ράγες και φαίνεται από τώρα πώς θα είναι το ορατό μέλλον. Ο, να γυρίσουμε στο Μόρφου γιατί ο Μόρφου είναι αντικαταθληπτικό. είναι ό,τι καλύτερο, είναι φάρμακο είναι εμβόλιο ο ίδιος ο Μητροπολίτης Μόρφου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει γιατί εκεί που συζητάς τα θέματα της πανδημίας τα σοβαρά θέματα της οικονομίας υπάρχει η αγωνία, η προσωπική, η κοινωνική έρχεται ο Μόρφου λέει αυτά που λέει, πετάει αυτά που πετάει και σε βάζει σε μια άλλη διάσταση εδώ τώρα θα μιλήσει για την πανδημία είναι η αλήθεια και για τις μάσκες και σήμερα έχουμε την νέα τάξη η οποία τη θέλει. θέλει να μην κοινωνούμε, με πρόφαση την ασθένεια και καλά μα έκαναν κλώουν με αυτές τις μάσκες. Έλεγε ένα Άγιος Πατέρας του Αγίου Όρους ο Άγιος Πατήρ Ιμών Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης τα καρναβάγια έλεγε θα εισέλθουν στην εκκλησία με νόμο και θα σα υποχρεώσουν να μπαίνετε στην εκκλησία φορώντας το στο πρόσωπο σα λέει φήμοτρα. Το έλεγε αυτόν από το 70, ο δε άγιο τη Άγιος της Αμερικής, ο Άγιος Πατήρ Ιμών Εφραίμ ο Αριζονίτης, έλεγε θα έρθει η εποχή που θα σας κάμουν κλώου. Πώς είναι ο κλώου, ξέρεις την είναι ο κλώου, έτσι θα μας κάμουν, σαν τους κλώου. Επειδή φοράμε μάσκες όλα αυτά και μιλάει για τα καρναβάλια τα οποία θα εισέλθουν στην Εκκλησία, χωρί να έχουν δει όταν οι Μητροπολίτε φοράνε τα άμφια, τι ακριβώ εικόνα δίνουν μέσα στην Εκκλησία. Πάμε έξω από την Εκκλησία γιατί έχουμε χιόνια. Όχι, Εδώ δεν έχει στον πειρά. Φαίνεται το λιμάνι καθαρά. Ένα χιονόνερο από το πρωί και όχι κάτι ιδιαίτερο. Το πρωί έρχεται. αλήθεια. Και σε όλη τη διαδρομή που έκανα εγώ από ηλιοπολίω εδώ. Έριχνε, παραπάνω, γινόταν χαμό πέντε πόντους χιόνι και είναι και η ρεπόρτερ, έβλεπα και τους ρεπόρτερ οι οποίοι έντρομοι να πατάνε στο χιόνι, να προσέχουν να μην πέσουν να περιγράφουν τραγικές στιγμές που ζουν οι ίδιοι στους πέντε πόντους χιόνι και σε μια χειμωνιάτικη μέρα, δεν είναι και τραγικά τρελή μέχρι στιγμής είναι ένας κανονικός, αθηναϊκός, ατικός χειμώνα. και να είναι η ρεπόρτερ λοιπόν που να βάζουν όλοι υποψηφιότητα για το βραβείο Πούλτζερ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και πέρναγε δίπλα ένα παπάκι mm. ο άλλος με τη μηχανή κανονικά πήγαινε στη δουλειά του και να είναι ο ρεπόρτερ να τον λυπάσει από την περιγραφή που κάνει Έδινε και μια δραματική, ένα δραματικό τόνο στη στιγμή και στο ρεπορτάζ. Γιατί θα έχει να λέει στο βιογραφικό ότι εγώ αντιμετώπισα και χιονιά πέντε εκατοστών στην Κυφυσία, που δεν ερχόταν το χιονιστικό Και παίρνει ο γυαλό μου το παπάκι πήγαινε στη δουλειά του. Έρμο δεν μίλαγε, δεν είχε τη δυνατότητα να μιλήσει, να κλαφτεί, να το παίξει ο ήρωα πουθενά, γιατί έπρεπε να πάει στην δουλειά του. Αυτά λοιπόν βλέπαμε το πρωί. Στα κανάλια δεν ξέρω, θα δούμε αύριο το πρωί. Είναι μια άλλη μέρα. και είδαμε δύο δύο ωραίους μα, μας οι οποίοι είναι πάνω και στα βόρεια εκεί που έδωσε εντολή ο Ξοχωής να κλειστούν όλα εκεί ήτανε το Καναδάρχη είναι ένα μέτρο χιόνι και ο δρόμος είναι τζάμι εδώ πέρα με δέκα πόντου κλείσαν πέντε εκατομμύρια ανθρώπους μία εδώ έχει η Ελλάδα την εθνική οδό Εδώ έχει Ελλάδα, την εθνική οδό Δεν θα πάμε πουθενά Με, με μισό πόντο βλέπει κάποιο χιόνι φίλε μου Είναι δυνατό Είναι δυνατόν τώρα με μισό πόντο χιόνι Πού να πάμε, βλέπει να παγαίνουμε πουθενά Δεν πάμε βόλια στο Μενίδη πώ θα δούμε να πάμε Ο άνθρωπος <laughs> Ήθελε να πάει στο Μενίδη Και του κάνει ο δημοσιογράφος που κινδύνευσε για το ρεπορτάζ Του λέει που πάμε και λέει δεν πάμε πουθενά Πού να πάμε δεν πάμε πουθενά Στο μένει μενίδη θέλουμε να πάμε Αυτά λοιπόν τα ωραία από αυτούς τους δύο τύπους Λογικές και οι δύο απόψεις Έβλεπε το ελάχιστο χιόνι και έβλεπε το πανικό που επικρατούσε Και ο άλλος έκανε τη συγκρίση με τον Καναδά Εντάξει η σύγκριση μας αδική Ο Καναδάς ζει πάντα μες τα χιόνια Εμείς εδώ Πού και που αραιά και που η κακοκαιρία που έχει έρθει έχει το όνομα Μίδια και θυμηθήκαμε την παράσταση που είχε δώσει σε τηλεοπτικό κανάλι στις καλές εποχές της τηλεόρασης ο Μίστερ Μπούτια ο οποίος έπαιζε την Μίδια Είμαι η βασίλισσα Μίδια κατάφερα να φτάσω ψηλά να πάρω βασιλιά όμως οι καλοθελητές αυτοί που με μισούν ίσως και αυτό θα ήθελα στη ζωή μου κάτι λένε για τον άνθρωπο που αγάπησα, παντρεύτηκα και έκανα τα παιδιά μας. Αν είναι αλήθεια, και τις άλλοι για μένα και για το βασιλιά μας. Παναγιά μου, δεν το πιστεύω, ο βασιλιάς, ο άντρας μου. Μύδια με Παναγιά μου Ο Ευρυπίδης λοιπόν είχε βάλει τη φράση Παναγιά μου και από τη διαπίστωση που έκανε η μύδια, έτσι το είδο μισθπού. Δεν έχουμε εμεί εδώ. μπορούμε να διορθώσουμε το ένταλμα. Πολύ επίθεση δέχη το καλλιτεχνικό χώρο στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα επεκτάθουμε και εμεί εδώ. Ένα τέρα του θεάτρου ακούσαμε ερμηνεία συγκλονιστική. Ειδικά το Παναγιά μου, που το έλεγε μίλια αιώνε πριν ε, ε, γεννηθεί ο Χριστό. Το σεβόμαστε γιατί έβλεπε μπροστά η Ή το έβαλε εδώ. ως κοινοθέτης μέσα για να δώσει μια άλλη διάσταση γίνονται τέτοιε παρεμβάσει, γίνονται εδώ είναι ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα αυτό που δεν συμβαίνει όπως κάθε μέρα είναι η επικοινωνία με τον λαό. Μη μπάρετε στο 2 11, 10, 80, 80 δεν είναι εδώ σήμερα διότι έχει πάει να κάνει σκι, κάνει καταβάσεις αν δείτε ε, κάποιον να κατεβαίνει την κηφισίας Αυτό είναι ο αποστόλης ο οποίο πήρε τα πέδηλά του χιονοπέδηλα Και κάνει βάδιν, αυτό το ή με το άλλο που κατεβαίνει, το snowboard. Δεν ξέρω εγώ τι. Αν δείτε κάποιον, εν περιπτώσει, εκεί στην κυφισία, να ανανεβω, κατεβαίνει, είναι ο Αποστόλη. Άρα δεν είναι σήμερα εδώ για ανηλυμένε υποχρεώσεις αυτέ που σα είπα μόλι. Δεν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Άρα δεν απαντάει κανεί, μην κάνετε τον κόπο. Μαζέψτε τα ό,τι έχετε να πείτε αύριο μεθαύριο. Θα έχετε την κλασική επικοινωνία. mail. στέλνετε στη διεύθυνση την ηλεκτρονική radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Το βλέπουμε εμεί τώρα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελνοφρένια.gr, το επίσημο site του Ομίλου. Εκεί μα ακούτε τώρα live, μετά οιχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Ελνοφρένια Official. Εκεί επίσης τώρα live. Από κάτω έχει και chat να κάνετε και εγγραφή. Στο Facebook μα βρίσκετε και στα γνωστά podcast. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε Ρε φίλε, αφορμή τη συμφωνία τη Βάρκησα και το αφιέρωμα που κάνουν τώρα το ηχυγικό θύμιο. Για να καταλάβει και το τελευταίο του βάρη τη σήμερα αυτή τη Λευτική Τρομοκαία απέναντι στου ανθρώπου μόνο τη αντίσταση. Είναι ότι ο ατρόμητο ένα από του συμμετέχονται στον βοργοπόταμο μου, 17 χρονών τότε. Μάλιστα ο πιθυνικά κατόρθωσε να φτιάξει και ένα αιχμάλωτο Ιταλό τον έσερνε. Ήταν κρυμμένο πούσα από ένα σχή, μόνο που είχε πει μέσα στο πολυβολείο αν δεν κάνω αυτό. Γενώντα το χωριό του μετά τη Βάρκζα, τον μακελέψανε με τα κλαδευτήρια τα φανιστα του χωριού. Αποκλείνεται. Μια περιοδία με μονο... Θα ήταν. Αυτό θα ήταν ναι, και οι 100.000 μεμονωμένοι ελασίτε και πόσες χιλιάδες εκτελεσμένοι ελασίτε, αυτοί που οι οποίοι τον ήπιαν και καταλήξανε κυρίως νεκροί ή ξεορισμένοι ή στη φυλακή ή σώβια περιμένοντας να πεθάνουν κάθε μέρα και να τους αφήσουν στο τέλος Ήταν οι ελασίτες όσοι που ήπησαν τον Γερμανό αυτό τίποτα άλλο Τέτοια μας κάνετε και σας αγαπάμε καλύτε. Γιατί μας αγαπάτε Σας αγαπάμε να ξέρει η καρδιά μας είναι γεμάτη από εσά. Χαίρετε παιδες mm. Πώς τον έχετε κουνούμαλου Ορίστε Πώς τον έχετε κουνούμαλου Σφυροδρεπανάτο Πολύ καλό Όταν μπαίνει δεν βγαίνει κατάλαβες mm. Εγώ μάλα άλλα καλός έχω σήμεραν Ενδοσυναίσθηση Πιτζάμες Πιτζάμες Σοκολατάκια Βγαίνει ένα σοκολατάκι κάτι 10.000 μήνα. Τρει φασολάδες Κέτραγα τρει φασολάδες Η Ιστορία της οικογένειας Μητσοτάκι Σε αυτό το τόπο Γιατί δεν έβαλες και ένα διακανονισμό Siemens Ή payroll Siemens Κάτι ωραίτε, τόσ, Λαγισμό, Λαϊκ, είμαι λαγική Έλα ρε φίλε. Του πήραν κάτι τι πήρανε, μια, ξέρω εγώ, Ένα μίξερ, ότι σου δώσαμε να πούμε τώρα εσύ τώρα. Καλά, ναι, δεν λέω ότι. Ε, εντάξει. Υπάρχουν και καλύτερε εταιρείε. Υπάρχουν και καλύτερε και πιο μεγάλε χορηγίε. Αγαμιθείτε η κατάληξη. Για το συγκρότημα μιλάω, έτσι. Α, για το συγκρότημα. Γιαδημάνου και χοντρου Γιάννη και δεξίω για να μην Ναι, ναι, άγαμιθείτε. De a que das que vi vas que mi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 Και αρέ, καλά τα πια! Γιατί, έτσι Να Και αε. Ε, είδε. Σαφήν όμω να το περιμένει, δεν στο δίνω. Τώρα να σου πω κάτι. Και α; Είδε. Έτσι το φόβο μου είναι. ο γυλάγος ο στόχος μας είναι να είναι ανοιχτή οι δρόμοι και θα παραμείνουν ανοιχτή Έκλεισε με δική μας απόφαση με δική μου απόφαση συγκεκριμένα. και θα παραμείνουν ανοιχτή bravo ο ίδιος άνθρωπος είναι εντός 12 ωρών δε τοι κάνεις το 5 κάνει λεπτό δεν είναι ακόμη είδηση, τέτοια. αλλά εντός 12 ωρών είναι αυτός που θα με έναν η δρόμη ανοιχτή γιατί είναι ένα στίγμα για την κυβέρνηση. την κάθε κυβέρνηση είναι ανοιχτή δρόμη είναι ανοιχτή εθνική όχι δρόμη Η εθνική, γιατί είναι μία εθνική προ τα πάνω και πάντα πέφτουν τα φώτα εκεί. Μα είχαν διαβεβαιώσει λοιπόν χθε και ο Πέτσα ήταν και ο Χαρδαλιά ότι θα είναι ανοιχτή η εθνική. Έκλεισε η εθνική. Χωρί να ρίξει χιόνι. Χωρί να ρίξει χιόνι. Και φαντάζομαι να είναι κάποιο ψηφοφόρο αυτή τη κυβέρνηση. Και είναι και πάρα πολύ από ό,τι βλέπουμε και στι δημοσκοπήσει. Θα ακούγανε χθε του υπουργού, θα λέγανε μπράβο που θα μείνει ανοιχτή η εθνική. Θα ακούγαν σήμερα το πρωί τον ίδιο υπουργό να λέει κλείνει γιατί μπορεί να μείνει κάποιο μέσα και να κινδυνεύσει ζωή και, και θα λέγαν πάλι μπράβο. Στον ίδιο άνθρωπο που μέσα σε 12 λέει τα ακριβώς αντίθετα και συγκρούμενα θέματα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα παράλογα της εποχής, ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρου. Στιγμές, έρωτα και μοναδικής αγάπης έζησαν χθε όσοι βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Καναλάρχες και δημοσιογράφοι γιόρτασαν την μέρα των ερωτευμένων με ένα σεμνό αλλά έντονα συναισθηματικό πάρτι στο οποίο οι αγκαλιές, τα φιλιά, η μελωδική μουσική και η σαμπάνια που έρεε άφθονη υποδήλωναν ότι μεταξύ των καναλιών και του πρωθυπουργού υπάρχει ένας αξεπέραστος έρωτας ανάλογος αυτού που έζησαν ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς, με τη Μαρίνα Κουντουράτου στους δύο ξένους. Οι καλεσμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς έρεναν τον Πρωθυπουργό μας με ορχιδέες και λίλιουμ φιλώντα του το χέρι, ενώ ο Πρωθυπουργός μας συγκινημένο κατόρθωσε να ψελίσει ένα χαμηλόφωνο ευχαριστώ όταν έκοβε την δούρτα σε σχήμα καρδιάς. Μεταξύ, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ <Τι> δεν έγινε καμία γιορτή και δεν τιμήθηκε ο Άγιος Βαλεντίνος, πράγμα που δείχνει ότι οι αριστεροί <Τι> δεν ξέρουν να αγαπούν. Ένα πρόβλημα δεν έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία μύδια στη χώρα και αυτό οφείλεται στην άριστη προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού από την κυβέρνησή μα. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, όλοι κυκλοφορούν κανονικά και όλα λειτουργούν ρολόι. Κάποια χωριά που αποκλείστηκαν κατοικούνται από αναρχοκομμουνιστέ άπλητους ηριζέου, οι οποίοι έφτιαξαν μόνοι του βουνά από χιονόμπαλε ώστε να αποκλειστούν και να βγαίνουν να κατηγορούν τον κρατικό μηχανισμό για Βελτηρία. Κατά τα άλλα, η χώρα λειτουργεί σαν να είναι η Φιλανδία ή ο Καναδάς. Κάτι που έκανε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να χαρακτηρίσουν την χώρα πρότυπο και για την κακοκαιρία, αλλά και να συγχαρούν τον ικανό Πρωθυπουργό μας. Πέμπτη μέρα σιωπή για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ύστερα από τη σχετική παρατήρηση του Πρωθυπουργού μα να το βουλώσει. <coughs> όχι να το. Να, να σταματήσουν οι περιττέ εμφανίσει στα τηλεοπτικά παράθυρα. Το γεγονό αυτό έχει οδηγήσει σε πτώση διαφημιστικών εσόδων για τα κανάλια, καθώ έπεσε η θεαματικότητα. Τα διαφημιστικά πακέτα που είχαν προποληθεί είχαν προβλέψει την εμφάνιση του Υπουργού να ορίεται και να καθιβρίζει την κοινωνία, ουρλιάζοντα, δήλωσε διευθυντή καναλιού, Προσθέτοντας Μας κρέμασε γιατί είναι δύσκολο τελευταία ώρα να βρούμε άλλον καραγκιό Να βρούμε, όχι καραγκιό, όχι τέτοια Άλλο κυβερνητικό στέλεχος με τέτοια εφράδια λόγου Νομίζω μια νέα λίστα πέτσα είναι αναγκαία Συμπλήρωσε το στέλεχο καναλιού Καιρός Σαν να μην έφτανε όλα τα άλλα, ένας Μπράβο, ήρθε και αυτό Η εκπομπή εδώ στηρίζει το νέο έμα στην πολιτική και μαθαίνουμε από τον ίδιο το έχουμε μάθει ότι ο Μένιος Βουρθιώτης, συνάδελφος, δημοσιογράφος και αυτός με εκπομπή ε, στην τηλεόραση άρα ό,τι πιο έγκυρο ε, θέλει να κατέβει στην πολιτική, έχει φτιάξει πολιτικό γραφείο, ενημερωθήκαμε, δεν ξέραμε σε ποιο κόμμα δεν το έχει ανακοινώσει αλλά βλέπουμε ότι στηρίζει πάρα πολύ Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάρα πολύ όμως και με... Πολύ ωραίο τρόπο. Αν είσαι Κυριάκο Μητσοτάκη, θε μια τέτοια στήριξη. Έτσι λοιπόν, χτε άρα κάνει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα που είναι αρχηγός τη αξιωματική αντιπολίτευση. Χτε λοιπόν, χτε προχθέ, το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή, το Μένιο Σοφουρτιώτη καταφέρθηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ο άνθρωπο που κυβέρνησε τη χώρα επί 4,5 χρόνια Ο Έλληνα πρωθυπουργό, ο σημερινό αρχηγός τη αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμα δεν έχει φύγει από τη χώρα. Όχι να παραιτηθεί, να φύγει από τη χώρα. Γιατί να φύγει και γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και αν ήταν πρωθυπουργό, θα είχαν πεθάνει το 80% του πληθυσμού της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ο Καθής εκφράζει την άποψή του μέσα από τον ίδιο του το λόγο. Αλλά οι αποδείξεις, κύριε Τσίπρα, είναι εδώ για να σας πούνε ότι με τα δικά σα δεδομένα, με αυτά τα οποία εσείς είπατε, άνθρωποι, Συγγενεί μα, φίλοι, ψηφοφόροι σα έφυγαν από τη ζωή. Άλλοι είναι με κρούσματα, άλλοι είναι στις ΣΜΕΘ. Στην Αττική 86%, στην υπόλοιπη περιφέρεια 61%. Συγκλονιστικό πολιτικό λόγο με επιχειρήματα τεκμηριωμένος, Δηλαδή, αν ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργό, το 80% των Ελλήνων θα είχε πεθάνει. Αυτό νομίζω δεν επιδέχεται καμία αμφισβητήσεω. Είναι μετρημένο, δεν το λέει έτσι, δεν λέει ένα νούμερο. Το 80% θα είχε μείνει, το 20%. ίσως να ήταν μια λύση όλο αυτό. Για τον τόπο εννοώ, αλλά δεν είναι τη παρούση και αυτό. Και η απόδειξη όλων αυτών, γιατί είχε ένα αδερφή κατηγορώ εδώ, τον ακούσαμε. Είναι, ήταν ένα βίντεο που έβαλε, ήταν η ατάκα του Αλέξη Τσίπρα που είχε πει στο Σρόιτερ προχθέ, ότι είναι ρίσκο οι συγκεντρώσει, όλο αυτό με το ρίσκο εν πάση περιπτώσει. Και ρίχνει μετά το βίντεο, το οποίο το εκφωνεί μια ερήτημο συνάδελφο, νέα συνάδελφο. Θα ακούσετε από το ηχόχρωμα τη φωνή τη, πόσο σοβαρή είναι κι αυτή. και με τι σοβαρό τρόπο αντιμετωπίζει και τι μετρημένο κυρίως κείμενο έχει το σπικάζ αυτού του βίντεο. Δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία της δήλωσης του Τσίπρα. Είναι κρυστάλλινη και κοινική. Δέχεται να διαδώσουν τη θανάτη φόρα πνευμονία άνθρωποι. Δέχεται να νοσήσουν τα μέλη της οικογένειάς τους. Δέχεται να κλατάρει το σύστημα υγεία. Δέχεται να γυρίσει την πλάτη σε όλα όσα ενημερώνουν γιατροί και νοσηλευτέ. Κλείνοντα, θέλουμε να σα υπογραμμίσουμε, κύριε Τσίπρα, πως είστε αρχηγός κόμματο αντιπολίτευση. Ήσασταν πρωθυπουργό σχεδόν 4,5 χρόνια. Κυρίε και κύριοι, σκεφτείτε εν μέσω πανδημία ο κύριο Τσίπρας να ήταν πρωθυπουργό τη χώρα. Θα είχαμε δεκαπλάσιου αριθμού θανάτων. Κύριε Τσίπρα, παρετηθείτε. Δεν κάνετε ούτε για πρόεδρο. Ντροπή, κύριε Τσίπρα. Ντροπή σα. Ρε τι ρε, το ρε τι ρε η Γιουλάκη το λέει δύο φορές στο τέλος Πρέπει να το βάλουμε Εδώ λοιπόν μέσω του βίντεο του σπικάζ Συνάδελφος ζητά την παρέτηση Του Αλέξη Τσίπρα και απευθύνει Ένα τεράστιο ντροπή δις Δύο φορές, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, αναταράσσει τα λιμνάζοντα είδατα τη πολιτική ζωή, το καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν ξέρω, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμω από τη Νέα Δημοκρατία αν ο Μένιο Φουρτιώτη θα είναι βουλευτή του υποψήφιο του κόμματο. Αλλά νομίζω ταιριάζει απόλυτα, ταιριάζει απόλυτα. Πρέπει να τον στηρίξουμε όλοι να είναι σε αυτό το κόμμα βουλευτή με αυτέ ακριβώ τι απόψει και αυτά τα επιχειρήματα. Και πρώτο πρέπει να το στηρίξει ο Τσίπρα. να είναι ο Φρουθιώτης βουλευτής του Μιτσοτάκη για ευνόητους λόγους. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Να σου πω. Τι. Το ξέρει εγώ πήρα την έλεγχο να σε προετοιμάσω γιατί μα σήλνω στα δικαστήρια. Εμένα. Εσένα, βέβαια. Γιατί Έ... τι έκανα σε παρενόχιστη, α Έ... λίγα σου κανα μαλάκα. Όχι γι' αυτό. Έχει παρακινήσει πολλέ φορέ τη Βία. Α, έχω παρακινήσει, μπορεί. Αφού πόσε φορέ έχει πει χτύπαμε. Αχ, χτύπαμε, το λέω και τώρα. Όχι, παρακίνει πάνω στη Βία. Ωραία, να πάω μέσα, τι να κάνω, είμαι ανάλο. <ΣΣΣ> θα κρίνουμε και του ανάμεου τώρα, <ΣΣΣ> κουνούμαλο στέλνει <ΣΣΣ> άλλο <ΣΣ> αν <ΣΣ> όμω <ΣΣ> όλοι, <ΣΣ> κουμουν κουμούνια ανάμαλα, όλα κουνούμα! Es la columna leña. Της εσπέρας, κοινωνιόμαλε. Χαίρετε τη εσφαίρα κοινωνιώμα, λέγομαι. Χαίρετε τη εσφαίρα? Κουνούμα, Α το, μ' άρεσε. Μπήκε επίσημα η δημοκρατία στα πανεπιστήμια, αι. Στι σχολέ δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι, ναι, μπήκε. Αχ, τι μερακλού αυτή η δημοκρατία. Και αυτό, εγώ... Αχ, μπε λίγο πιο βαθιά. Μπε, μπε, μπε λίγο πιο βαθιά. Μπε, μπε, μπε, λίγο ακόμα. Αλλιώ, από όλο την περίμενα να μπει τη δημοκρατία, αλλού μα μπήκε. Ε, από πού την περιμένει. Όταν μπαίνει η δημοκρατία, περιμένει να μπει απ' άλλο. Δεν σου μπαίνει από πίσω όπω έφχεσαι. Λοιπόν, να σου πω, επειδή αυτό ο σταθμό είναι. Σα ακούμε και οι Ελληνοφερνεί, σα ακούν και τα δεξιά του, ακούν όλου του υπόλοιπου μέσα στη διάρκεια τη μέρα. Όποιο θέλει, πάει ένα τηλέφωνο, δεν έχω ένα στίχημα να βάλω. Για να του βάλω το εξή στίχημα. Ότι αν γίνει εκλογέ το επόμενο εξάμεινο, θα τι πάρει ο Κούλη. Okay. Στι επόμενε εκλογέ που θα γίνουν και θα χάσει, την επόμενη μέρα δεν θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Μιτσοτάκη. Αυτό το στίχημα θέλω να βάλω με κάποιον το πιστεύει, όχι, ρε παιδί μου. Κάτε με... και αυτό ισχύει εγώ σου λέω. Ωραία, σύμφωμα. Αν χάσει ο Μιτσοτάκη απλά θα χάσει ο Μιτσοτάκ Ποιο Ακε... είναι αυτό θα κερδίσει. Έχει κερδίσει. Ο τσίπα πάλι δεν θα κερδίσουμε εμεί, α πούμε. Το μεγάλο στίχη είναι μια και την επόμενη φορά έχουμε εκλογέ με ε, αναλογική, αναλογικά. Στη Βουλή θα μπαίνουν οι ψήφοι, για πρώτη και τελευταία φορά γιατί έχει φροντίζει για αυτό μυψοκη. Αυτή τη φορά, αυτή την ευκαιρία που έχει, το 45% που κάθεται έξω από τη Βουλή απογοητευμένο, αυτή το εκατομμύριο που είχαν ψηφίσει στο δημοψήφισμα μου και ένα μήνα μετά δεν ψηφίσανε γιατί ήταν απογοητευμένα το σύστημα. Τώρα έχουν την ευκαιρία την ψήμα που θα ρίξουν να πιάσει. Υπάρχουν κόμματα που είναι ήδη μέσα στη Βουλή, ξέρουν ποια είναι αυτά, για μένα. το ΧΟΚΕ για το μέρες 25 μόνο ούτως και άλλος. αλλά υπάρχει και κόμματα έξω από τη Βουλή που τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε αν αξίζει κάτι ψήφο μας που είναι μια φορά στα τρία χρόνια πρέπει να έχουμε και άλλη πολιτική δράση αλλά στον άλλο Ένα αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα, ποιο είναι? Είμαι ο αυτό από τη Ζάκη εδώ. Γεια σου, Ζακινθινέ. Ναι, λοιπόν. Ή να σε λέω ναυάγιο. Γεια σου, βρε ναυάγιο, μου αρέσει πιο πολύ. Μας, σή, μα, σήμερα μα συγκίνησε περισσότερο. Αλλήμονο. Γιατί η ζωή δεν αντιλαμβάνεται. Έβαλα λίγο πριν από εσά αυτό το μαλακισμένο Μην μιλάτε έτσι, κύριε, σα παρακαλώ, θα με υποχρεώσετε. Καλά, καλά, άλλα να χαρείτε, μιλάτε μου στο βυθιντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη, αλλιώ.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 Είναι το χρήμα που εξαγοράζουν όταν ο Παπαντρέου κατοχύρωσε την προμήθεια. Όλα τα άλλα μπήκανε σε εφαρμογή. Μάλιστα. Ήλήψει στον ανθρώπο ότι θα επιβιώσουν. Αφού δεν αγοράζει το χάρος, τι να το κάνεις. Μάλιστα, καταλαβαίναστε καλά. Να σε ρωτήσω, κοινό το ταξίδι που είχε κάνει ο Άγωνης στα Αραβικά Εμμυράτα για να φέρει... Ήτανε και τι... ήταν ταξίδι στο κέντρο της γης. Αξίδι στο κέντρο της γης Συγγνώμη, λάθο του <σοίλιο> ερετσάτ. Ναι, και φωτογράφησε του πολυελαίου. <συγνώ> τι έγινε με εκείνη την επένδυση. Από του πολυελαίου με εκείνε τα τσουτσούνια. Ναι, τι έγινε. Ναι. Ε, καλά, καλά, γενικώ, απλά δεν μπορεί να ταξιδέψει η επένδυση λόγω COVID. Καλέ, ε, διαβάσαμε ότι η επένδυση ταξίδεψε προ το διράχι τη Αλβανία. Στην Αλβανία μπορεί. Α, στην Αλβανία μπορεί. Στην Αλβανία στην δεν κολλάει. Ναι. Στην Ελλάδα κολλάει. Στην Ελλάδα κολλάει. Α, γι' αυτό πήγαν εκεί οι Άραβε. Εκεί του έβγαλε ο δρόμο τώρα. Άσοι που οι περισσότεροι Αλβ Οι Λιβανοί ξέρουν ελληνικά πια. Θέλουν και πολλοί Άραβες, το καταλάβανε, νομίζεις, όχι. Πώς θα πάμε? Δεν θα πάμε πουθενά. Με μισό πόντ βλέπεις κάπου χιόνι, φίλε μου. Είναι δυνατό. Είναι δυνατόν τώρα με μισό πόντο φιόνι. Πού να πάμε, Βλέπει να πουθενά. Δεν στο εδώ να σα κρατήσει μόλι μου έστειλε ένα μήνυμα στο mail. Χαράλαβο το λέω το επίθετο για να μην τον δείξω και λέει μέρα σα. Με ποιον τρόπο δύναμη να επικοινωνήσω με τον κύριο Τράγκα. Σα ευχαριστώ. Έχει φύγει από αυτό το σταθμό Κάναν χρόνο τώρα. Πήγε σε έναν άλλον σταθμό που επίση έφυγε και από ό,τι διάβασα κάνει και κόμμα. Γι' αυτό τον θέλετε, για το κόμμα. Θα βρείτε κάπου αλλού στα περιοδικά, φαντάζομαι. Εδώ δεν έχουμε κύριο Τράγκα. Πάντω τώρα το πήρε χαμπάρι ο κύριο. Ευγενέστατο κατά τα άλλα, δεν δύναστε. Όπω καταλαβαίνετε, να επικοινωνήσετε με τον κύριο Τράγκα μέσω των παραπολιτικών. Ο επόμενο ηγέτη του Πασόκου, ο Ανδρέας Λοβέρδο, που θα εκτοπίσει τη φόφη και θα εκτοπίσει και τον Κυριάκο Μιτσοτάκη από τον κεντρό χώρο, έχει πολύ καλού φίλου. Μην περνιέσει κανένα η μου με τον Λάδανι. Με τον Λάδαν είμαστε πολύ στενοί φίλοι. Αλλά ο Άδωνη, ως πολύ στενό μου φίλο, είναι δεξιό. Εγώ δεν είμαι δεξιό. Είμαι κεντρό και κεντροαριστερό. Πολλέ φορέ τσακωνόμαστε. Με τον Γεωργιάρη λοιπόν έχω διαφωνίε και διαφορέ. Αλλά είναι καλό παιδί. Γι' αυτό είμαι ένα καλό φίλο του. Και αυτό είναι ένα καλό φίλος δικό μου. Πολλέ φορέ τσακωνόμαστε. Δεν θα έχει ενδιαφέρον να γίνει μια συζήτηση αν ο ένα είναι δεξιό ο Άδωνη και κεντροαριστερό ο Ποια ακριβώς η διαφορά, πού διαφέρουν, τι πολιτικές απόψεις αντικρουόμενες έχουν και τσακώνονται, για ποιο ακριβώς θέμα. Ειδικά ο Λοβέρδος, μα με τον Άδωνη. Τι θα πει κεντροαριστερά στις μέρες μας, τι θα πει κεντροδεξιά, τι θα πει δεξιά, τι ακριβώς διαφέρει, τι διαχωρίζει τον ένα χώρο από τον άλλον, επειδή έχουν κυβερνήσει όλοι αυτοί και έχουν εφαρμόσει ακριβώς τα ίδια μνημόνια... Τι ίδιε προδιαγραφέ, έχουν κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο. Εδώ και η αριστερά που ήρθε ω αριστερά, όχι ω κέντρο αριστερά, σύμφωνα με τι δηλώσει τη, εφάρμοσε νεοφιλελεύθερε τατσερικέ πολιτικέ. Πόσο μάλλον ο Λοβέρδος, πόσο μάλλον ο Άδωνη. Είναι, είναι ωραίο μια τέτοια. θα ήταν ωραία μια τέτοια θεωρητική συζήτηση. Πάμε πάλι στο μόρφου, ο οποίο είναι εμβόλιο και φάρμακο για όλα αυτά που ζούμε, γιατί έχει να πει ιστορία. Και ύστερα, για να έχουν αυτοί που δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Είτε επειδή είναι αμετανόητοι, είτε αναξομολόγητοι, είτε έχουν επιτύνιο, είτε τεμπέληδε. Έχουμε ενέργεια και για αυτού. Και τι κάμπνομε. Αγιασμό. Ήρθε σήμερα ένα παιδί να κοινωνήσει. Μου λέει τι να σου πω, μου λέει δεν είμαι έτοιμο να παντρευτώ. Όμω έχω μου λέει σχέσει. Την κοπέλα που έχω θα την παντρευτώ. Να μην κοινωνήσω λέω. Δεν του άρεσε. Του λέω μην έχει έννοια. Η εκκλησία φρόντισε για εσά. Να παίρνετε αγιότητα. Με ποιο τρόπο μου λέει. Αφού μου λέει να μην κοινωνήσω. να μην που να παντρευτείς μετά να κοινώνας τότε να παίρνεις αγιασμό δηλαδή είναι η περίφημη αγιαστική ενέργεια κατά την δροσιστική που ακούγαμε πριν εδώ λέει στο νέο ότι επειδή έχει προγραμμίες σχέσει, αυτό καταλαβαίνω εγώ δεν θα κοινωνήσει, απαγορεύεται να κοινωνήσει επειδή έχει προγραμμίες σχέσει και το φάρμακο είναι ο αγιασμός ο αγιασμός επιτρέπεται, είναι λίγο πιο χαλαρός από τη υπόλοιπη θεία κοινωνία, από τη θεία κοινωνία. και άρα εδώ λανσάρει δίνει και τη συνταγή θα παίρνει αγιασμό όταν παντρευτεί και μετά άνετα θα μπορεί να κοινωνεί. αν υποπέσει σε κάνα αμάρτημα το γνωστό πάλι αγιασμός για να έρθει θα είναι ένα reset δηλαδή ο αγιασμός είναι ένα reset ε, όταν έχει ξεφύγει κάποιο. σε φέρνει στο σωστό Δρόμο. Να μην βάλουμε το επόμενο ηχητικό. Πάμε κατευθείαν στο λαό. Στο τρίτο μέρο του λαού. Είχαμε προγραμματίσει αλλιώ, αλλά δεν χωράει, βλέπω το χρόνο. Τρίτο μέρο λοιπόν του λαού μα πάει στο ακριβώ περίπου τη ώρα. Για το μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Για να μην πάμε καμιά αγωγή, κανένα εξόδικο, τα λέω παπάρα εννοώ το ψωμί στη σαλάτα. Πε αυτό το παπάρα τον καλαμούκι που διορθώνει τον τζίπρα, έκανε ένα λάθο. Δέχομαι το ρίσκο και γι' αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα ήταν. Τα ελληνικά σα βλέπω είναι άψογα. Είδαμε και το Μιτσοτάκη που ξέρει πολύ καλά αγγλικά και ελληνικά. Δεν μα πιέζει, δεν τα λάρα, λέω εγώ. Αυτό τι σχέση ε. έχει, επειδή είναι άσχετο ο Μιτσοτάκη, δεν θα διορθώνει τον Τζίπρα, μωρέ. Πόσο καλά κιόζει είσαι πια. Βρε, ο Τσίπας έκανε λάθο, αλλά είδαμε και τον άλλο που μιλάει ε, για τον άλλον. Ναι, ωραία, και ωραία. είδαμε και τον άλλο. Απλά τώρα βλέπουμε τον Τζίπρα αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι η υπόλοιπη εκπομπή για τον άλλον. Τώρα λοιπόν που, ε. που ε. βλέπουμε τον Τζίπρα, την παπαριά την έκανε ο Τζίπρα, εντάξει. Λοιπόν, άκουτο, την παπαριά την έκανε ο Τ Όχι, μένας... όχι, δεν μπορεί. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι. Τσίπρα, είσαι θεό, ήλιο καρικιοκερινό. Και όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκη, εγώ σε βλέπω σαν θεό. Και ο Μητσοτάκη τον τσίπρα βλέπει σαν θεό. Δεν θέλω να σταράξω ταράξω. Ωραία, δεν παραγαίνει τη σελαγιά. Παρακαλάει να μη φύγει. Να ζω πω λίγο ότι έχει πάει αυτό το παλικάρι, αυτό ο ψιλοπηγούνι. Όταν ήταν μικρό, ήθελε να γίνει ποιητή. Η μάνα του τον τάραζε στο ξυλοποιητή, θα πεθάνει από την πείνα και τι θα γίνει το μαγαζί γωνία που σε ετοιμάζουμε θέση πρωθυπουργού, τέλο πάντων. Και έτσι αυτό τώρα ξερνάει πάνω μα δημοκρατία και μα διαβάζει αυτά τα φθηνά και από το ημερολόγιο. Στι σχολέ δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Ε, λοιπόν, όλο αυτό με το που έγινε με τον Πρίτανη πριν από κανένα δίμηνο, πόσο πάει. Πολύ και τυχαίο, ε, για να περάσουν αυτά που περάσανε. Τυχαίο. Τι Είναι ηκεστημένο, ε, έλεος κάπου, όπα! είμαι, είμαι προβοκατόρις, αγαπάω mm. το κερατό μου. Ρε, κουτανα*** και τι έγινε, νέα γυμναστήριακος είμαι. Δε μ' αρέσει όπως μιλάς. Πώς να σε πω, καλά, εντάξει, καλά. Σε λίγο, καλύτερο τρόπο. Ναι. Σα πω τι έγινε με ένα μαλάκα. Αποφάσισα ότι δεν θέλει να κρατέ και μένα πλέον. Σε πώ. Εγώ πάρει τρει φορέ στο πείτα αυτά που έχω να πω, ό,τι αν συμφωνεί τη δεν φωνή, ολόκληρο σου έξου έπλετε. Αυτά δεν μπορώ τα σάλια. Δεν μπορώ του άλλη. Πρέ να την καλέσω μαλάκα. Όλκρι αυτό είπα ότι επειδή με βγάζει στην αρχή τη χρονιά, ξέρουμε που μα... με βγάζει, παρόλο τι διαφωνούμε ποιο άλλη. Αφού διαφωνούμε. Αλλά είσαι το γλίψι Δεν μπορώ το γλίψι μου, μου, σε εσυχάθηκα. δεν με, σε γλυφώ να σε γλίτσα μα... βραμαικά, εγώ σε κράτο βρεμάδια. Σου... Αν μέγλει φες ήταν αλλιώς τα πράγματα. Να ξέρεις σου έχω πει ότι είχε καλύτερος από τον Κνήτη το θλιβερό. Και σου είπα ότι μπορεί να διαφωνούμε αλλά με βγάζει. Εσύ τώρα τελευταία να σου πω κάτι έχω πάρει τρει-τέσσερι φορές. Και με είσαι αυταρχία σου, εντάξει καλά κάνεις, αλλά άμα δεν θες να το λες. Δεν θα σε βγάλω ξανά μαλάκα, να ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Εγώ που να παίρνω στην εκπομπή σου τόσα χρόνια δεκάρα. Να παίρνει τηλέφωνο, τι θες να κάνω εγώ τώρα, θα σου κάνω και ξηγα. Όχι να μαλάκα, να βγάζει αυτά που λέω, ωμαλακίες. Μην τσακώνεστε μεταξύ σα, θα γύρει με σαρβάιμορ, δεν θέλω. Όχι βέβαια, καμία σχέση. Εγώ έχω πει κάποια πράγματα για το σπιτζινικάδε, για το τζαμπουκά, έχω πει για το ένα για το άλλο. Όχι, μωρέ, ναι βγάζει, τι, πώ συνεχίζει δηλαδή. Να ξέρω να μην ξαναπάρω, δε τηλεχέθηκε βέβαια. Όχι μου αρέσει και κουμπλεξικιά, εφικτή, άηση χτυπή. Αντεμορικότα να πούμε. Α μου αρέσει, βαρέθηκα. Τι είναι αυτά ένα μαγνήτα που κάνει να πούμε. Βγάλει άλλον που. Αφού μου αρέσει να μου κάνει κριτική, ναι. διορθώνομαι. Ναι. Άκουνα δει μαλκά, αυτό που έγινε με τον Πρωθυπουργό, κατακριτέο είναι μεν. Αλλά εντάξει, τι το πήρανε και το κάνανε, ποιά το κάνανε, εντάξει. Κατακριτέο είναι, εντάξει, πήγε, έκανα μαλκάκια. Νομίζω ότι και αυτοί ξέρουν τι κάνουν, ρε μαλκάκια. Βέβαια, μη σου δείξουν δεξιούλοι εσένα. Όχι, χέσικα! Μη σου δείξουν δεξιούλοι εσένα. Άσε τώρα που και τώρα μουρκακομύρα, δεν σε ξέρουμε. Τι ρε μαλκάκια να πούμε, τι θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή. Ωραία, πήγε να πούμε, κάνανε ένα γεύμα, εντάξει. Ωραία μαλκία. Μεγά Ε, τι να κάνει ο καημένο, ο καημένο να η ριζαίο θα σου λέει εγώ. Άιτε τώρα! Πέρα τώρα, μη λε μαγειελά και εσύ, Σέχο για γνωστικό άνθρωπο. Εγώ δεν σου πω ότι είναι η καλύτερη, αρχίγια. Απ' τα ίδια κακάλε, Άντε προτιμούσα αυτό το. Αλλήλμον, τι θα προτιμούσε εσύ. Βρε μαγειά, τι να προτιμούσε το τσίπρα, εσύ. Ωραία, εσύ δεν άπροτιμο στο κουμπέ που δεν πρόκειται να κάνει ποτέ. Και όταν την κυβέρνηση λέει, Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω να πω τίποτα. Δεν μου εμάρικημένο, μα έχει βάλει στα μπουλια του αγχρόνια. Εμένα τρία πράγματα! Έχουμε το μισοτάκι, έχουμε τον τζίδρα και έχουμε και το κουκουέ. Ποιο θέλει να κυβερνήσει, πες μου! Βελόπουλο δεν μπορώ να διαλέξω. <Τι>